Ως υπουργό εργασίας χωρίς να θριαμβολογώ χωρίς να λέω ότι λύθηκε το πρόβλημα μπορώ όμως να σας πω ότι η εκτίμησή μου μέσα από αυτούς τους δίκτες είναι ότι για πρώτη φορά μπορώ να πω σας παρακαλώ δεν θέλω να μου πείτε τίποτα θα μας τα πει όλα το πλιτζάνι Βγήκε ω Υπουργό Εργασία ο, ο Γιάννη Βρούτση για να μα πει τα πολύ καλά νέα και άρχισε να λέει: Βλέπω το ένα για το 13 βλέπω το άλλο για το 14 Εκτόπισε, τα κατάφερε και αυτό κατάφερε ο συγκεκριμένο Υπουργό σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Εκτόπισε και τη Γεωργία Βασιλιάδου. Εμεί όμω εδώ είμαστε για να επαναφέρουμε τη Γεωργία Βασιλιάδου. Ως Υπουργός Εργασίας, για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι το 2013 βλέπω η ανεργία να τραβάει χειρόφρενο. Έτσι είναι, κύριε μου, να χαρώ. Έτσι λέει το πλητζάλι, δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Και βλέπω ότι το 2014 την ενέργεια να αποκλιμακώνετε. Στα τουζάνι φαινονται όλα πολύ καθαρά. Κοζασια η αλλη κοπητισσιονε και κονδυνει οι ρυσουσει κον τουτι. Ασασένλεγα, τροίκα, τέλος. Δεν γίνεται άλλο. In maniera equa, non conosce la guerra, l'assassinio e la violenza. Insomma, stando a come si comporta il bonobo, la scimmia e l'evoluzione dell'uomo. Ed ora il pòn vlepo. Che vlepo ti to 2014. Την ανεργία να αποκλιμακώνεται. Να, να, καλέ, εδώ φαίνεται ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο. Το είδε στο Φιλτζάνι, είχε πάει στον Γιώργο Αυτιά, κρατούσε και ένα Φιλτζάνι και έλεγε ό,τι ακριβώ έβλεπε. Τα καλύτερα έβλεπε και για την ανεργία και για την αγορά εργασία. Είναι πολύ ευτυχισμένο ο Υπουργό για τα όσα γίνονται και για όσα γίνονται στο χώρο τη εργασία, για όσου έχουν εργασία, αλλά και για το χώρο τη ανεργία. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι στον χώρο τη ανεργία και ακόμη περισσότεροι αυτοί που θα μπουν υποψήφοι προ τον χώρο τη Ανεργία. Το πάνε είναι να έχουμε ευχαριστημένο υπουργό. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλου μα, γιατί ευχαριστημένο υπουργό σημαίνει ευχαριστημένοι πολίτε. Θα μπορούσε κάποιο να το πει. Και είναι και για έναν ακόμη λόγο ευχαριστημένο ο κύριο Βρούτση, επειδή έχουμε καταφέρει πρωτιέ στην Ευρώπη. Απλά σα λέω ότι προχθέ, σε μια συζήτηση που είχαμε με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση τη Ευρώπη, δεχθήκαμε συγχαρητήρια. Μπράβο. Γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Που κάναμε την πιο δυναμική παρέμβαση για του άνεργου νέου. Θα σα έλεγα, Τρόικα, τέλο. Δεν γίνεται άλλο. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κάναμε την πιο δυναμική παρέμβαση για του άνεργου νέου. Να και οι πρωτιέ και μάλιστα μα δώσαν και συγχαρητήρια μόλι τα άκουσαν αυτά οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν τα δικά του προβλήματα. Τα παρακολουθείτε. Κάθε χώρα, βγήκε ο Σόιμπλε τελευταίο με μια επιστολή που λέει: Πρέπει να δούμε. Έχουν εκλογέ σε τρει μήνε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Νότο. Θα ξεκινήσει από την Ισπανία, αν ξεκινήσει. Θα πάει μετά στην Ιταλία, αν πάει στην Ιταλία και θα καταλήξει, αν καταλήξει στην Ελλάδα, με την προπόθεση ότι δεν θα έχει καταλήξει πρώτα η Ελλάδα. Η βοήθεια του Σόιμπλε κτλ. Αυτά τα πολύ ωραία στο Ευρωπαϊκό Θέατρο Σκιών γίνονται με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ ωραία αναπαραγωγή από τα εδώ μέσα ενημέρωση τα οποία προσπαθούν να βρουν κάτι θετικό σε αυτή την επιστολή Σόιμπλε και μια αλλαγή στάση τη Γερμανία. Ότι και καλά νοιάζεται και βλέπει ότι χάνονται γενιέ από τι πάρα πολλέ χώρε του Νότου και κυρίω τη δική μα χώρα. Τα καλά νέα δεν τα βλέπει μόνο Σόιμπλε, δεν τα βλέπουν μόνο τα κανάλια. Θα τα δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα βλέπαν τα κανάλια τα καλά νέα τα βλέπει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχω πει εδώ και αρκετές μέρες ότι και επάνω δώσεις αγορές θα πετύχει η Ελλάδα η κατάσταση όμως την πραγματική οικονομία δεν εμφανίζει Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζει η κατάσταση σε δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Βεβαίω υπάρχουν πολύ θετικοί Ιωνοί. Έτσι είναι, κυρία μου, να σα χαρώ. Έτσι λέει το Φλιτζάνι, δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Τα βάτια dopo aggressivo. Θα σα έλεγα, τρόικα τέλο. Δεν γίνεται άλλο. Σεσualmente απαγκάτο. Non discrimina diverso. Non va, Βεβαίω υπάρχουν πολύ θετικοί Ιωνοί. Να, να, καλά, εδώ φαίνεται ολοπάνευ. Και θετικοί Ιωνοί, και τα πάμε καλά, και μα δίνουν συγχαρητήρια, και η Ευρώπη μα θαυμάζει, και μπαίνουμε στι αγορέ. Κάποιο το είπε με στο Σαββατοκύριακο. Και κυρίω το σημαντικότερο, η Άννα Διαμαντοπούλου λέει Τρόικα, τέλο. Για να το λέει η Άννα Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και πάντα είχαμε την απορία, και όσο περνάει ο καιρό, και βλέπουμε πώ συμπεριφέρονται τα πρώην. Πρωτοκλασά τα στελέχη του Πασόκ, διαπιστώνουμε με πολύ μεγάλη χαρά την εξή φράση και εικόνα: Πόσοι αδίστακτοι μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα κόμμα. βέβαια αν το κόμμα είναι το Πασόκ, η απάντηση είναι: Πάρα πολύ αδίστακτοι μπορούν να χωρέσουν σε αυτό το κόμμα. Είτε έχουν φύγει, είτε δεν έχουν φύγει. Ακούμε συνεχώ την μεταμέλεια τη Άννας Διαμαντοπούλου, όπω υπόθηκε την Παρασκευή στην εκπομπή του Μανώλη Κοτάκη. Την Παρασκευή είχε την τώρα, την άλλη Παρασκευή είχε τη Διαμαντοπούλου, μια επιτυχία. Μετά την άλλη, να ξέρετε όλοι εσείς που ακούτε, εκτός από τη μεταμέλεια της Άννας, ότι υπάρχει ευαισθησία σε αυτόν τον τόπο. Δεν την έχει μόνο ο Γιώργος Αυτιάς, αλλά και ο Υπουργός που ήταν απέναντι του. Ε, ε, ακούστε, ε, εγώ θα συμφωνήσω με την ευαισθησία σας, γιατί την ίδια ευαισθησία έχει και η κυβέρνηση. Ακούστε, ε, εγώ θα συμφωνήσω με την ευαισθησία σας γιατί την ίδια ευαισθησία έχει και η κυβέρνηση. Θα σα έλεγα τρόικα τέλος. Δεν γίνεται άλλο. Α, εσύ το εσύ. Και γι αυτό παρεμβαίνει Βεβαίως. και παίρνει μέτρα πλέον από από αυτά που έχουμε εξαντλήσει. Ορίστε. Και ο Γιάννης Βρούτσης μιλάει για την ευαισθησία την οποία έχει η κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται βέβαια να το πει. Είναι πλεονάσμος. Το καταλαβαίνει ο καθένα αν δει τα μέτρα, τις αγωνίες της κυβέρνησης, πώ δρούν οι υπουργοί, τι ψηφίζεται λάθος, δεν ψηφίζεται τίποτα στη Βουλή, τι περνάει ω πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Από τη Βουλή όλα αυτά καταδει Και αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, έχει ευαισθησία κυρίω προ του πολίτε και μετά προ όλου του υπόλοιπου. Η Άννα δήλωσε στη συνέντευξη: Τα έχετε ακούσει πολλέ φορέ, δεν θα τα ακούσουμε και εδώ. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Κάθε ένα που θεωρεί τον εαυτό του να απολέονται και θέλει να κάνει κόμμα, βγαίνει και λέει ότι βλακεί ατούρθι, δηλώνοντα μετανοημένο, ενώ ήξερε και όσο τα έκανα όλα αυτά, ότι πλήττει βάναυσα την κοινωνία, ότι σκοτώνει κομμάτια του ελληνικού λαού. Και τώρα με γελίε δικαιολογίε προσπαθούν να. Δικαιολογήσουν τα δικαιολόγη. Η Άννα Δηματοπούλου δήλωσε σε κάποια στιγμή δεν ήταν νομίζω πέρσι τέτοια εποχή, λίγο πριν τις εκλογές, λίγο μετά, κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πασόκοκα από αυτό που δήλωσε προχθέ. Αυτός ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που εκφράζει το δυναμικό κέντρο και την υπέθεια αριστερά, πρέπει πλέον να εκφραστεί. Μπορεί να εκφραστεί με νέε δομέ. Μπορεί με πασό πλά. Μπορεί να εκφραστεί με κάτι καινούριο. Εγώ θέλω σαφώ ένα πασόκτη με νέα δομή και πλά. Εσεί ήσασταν Πασόκ, τώρα είστε Πασόκ. Ε, εγώ είμαι όπω εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν στον χώρο τη Δημοκρατική παράταξης που εκφράστηκαν από το Πασόκ για 40 χρόνια. Που όμω δεν εκφράζονται, δεν μπορούν να εκφραστούν σήμερα από αυτό το Πασόκ. Ωραία, δεν μπορεί αυτό το Πασόκ να εκφράσει την Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι πολύ λογικό, γι' αυτό ψάχνεται κάπου αλλού. Παλιότερα είχε πει και ήθελε το Πασόκ Plus. Δεν τα έφερε η μοίρα να είναι αυτή στην ηγετική ομάδα. Αν ήταν, βεβαίω, θα με είχε και με δόντια, θα πάλευε για τούτο το Πασόκ. Έτσι έχει γίνει, έτσι γίνεται, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε συνεχώ. Το θέμα με όλα αυτά, ας κάνει ο καθένα είναι ελεύθερο, βεβαίω, να φτιάξει κόμμα από οτιδήποτε θέλει, κίνηση, λέσχη. Το είπε και ο Βενιζέλο. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά ζορίζουν πάρα πολύ το Μέγκα και το Γιάννη Περδεντέρη, διότι πόσε καρέκλε να έχει πια ένα έναν Έχει ένα στούντιο πολύ συγκεκριμένο, χωράνε 5-6 άτομα μάξιμου. Με αυτά και με αυτά, για να βαντάρει όλα αυτά τα κόμματα και τα αποκόμματα του Πασόκ, τα οποία έχουν και φιλικέ σχέσει με το κανάλι και με τα μέσα ενημέρωση στα υπόλοιπα, θα απαιτηθούν και άλλε καρέκλε. Ήδη σήμερα, νομίζω το βράδυ, έχει ποιου έχει, αλλά σε ένα παράθυρο έχει βάλει και το λοβέρδο. Ένα πριν 5-6 μήνε δεν υπήρχε ο λοβέρδο, διότι ήταν Πασόκ. Τώρα που διασπάνται το Πασόκ σε κομματίδια, χρειάζονται πολλέ κάμερε, πολλέ καρέκλε όλοι οι εργαζόμενοι και οι τεχνικοί να δουλέψουν και να βγάλουν τις απαραίτητες συνδέσεις. Αυτά είναι τα θέματα και αυτό είναι το βασικό θέμα που προκύπτει από την πολυδιάσπαση του Πασόκ. Τι να πρωτοστηρίξει η διαπλοκή δεν προλαβαίνει με τις εξελίξεις που έχουμε. Θα βρούμε βέβαια την άκρη, δεν το συζητάμε και εμείς θα τη βρούμε, αν θέλετε να τη βρούμε καλύτερα την άκρη. 2.11-208-200 και απαντά ο Αποστόλης Ξέρετε πώ τη βρίσκεται την άκρη με τον Αποστόλη. Στέλνουμε και mail όποιο θέλει στη διεύθυνση στοούντιο, παπάκι, realfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει σε μέσο, γράφει αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54100. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και με τον Γιάννη Βρούτσι, ο οποίο αφού διαπίστωσε ότι μειώνεται η ανεργία, ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, έκανε και άλλη μια διαπίστωση. Αυτή την αφήσαμε για τρίτη και καλύτερη, γιατί ακριβώ. Αυτή η διαπίστωση για την ευρύτερη αγορά εργασία πατάει ακριβώ στην πραγματικότητα. Για πρώτη φορά. Ναι. Και αυτό ακούγεται δημόσια, μου δίνει τη δυνατότητα πρώτη φορά Παρακαλώ. γιατί δεν είχα την ευκαιρία. Παρακαλώ. Έχω πλέον σαφεί ενδείξει. Σαφέ ότι... ενδείξει. Μέσα από φορεί, όπω παραδείγματο χάρη είναι η Ελστάτ. Όπω είναι η πρόσφατη δημοσίευση τη έκθεση του ΣΕΠΕ. Όπω είναι η Εργάνη. Που δείχνουν μία αλλαγή προ το θετικό τη αγορά-εργασία. Που δείχνουν μία αλλαγή προ το θετικό της αγοράς εργασίας Πολύ καλό, το άλλο με το τότε το, το, το ξέρετε Και μέσα από τη μείωση μισθών που δείχνει πλέον ότι δεν είναι εκείνη που γινόταν στο παρελθόν Βέβαια. Αλλά το κυριότερο, δείχνει η αύξηση των προσλήψεων Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά Ως Υπουργός Εργασίας το 2013 βλέπω η ανεργία να τραβάει χειρόφρενο Έτσι είναι κύριε να χαρώ Έτσι λέει το πλιτζάνι δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ <στοί> Εδώ λοιπόν βλέπω Και βλέπω ότι το 2014 την ανεργία να αποκλιμακώνεται Να να καλέ εδώ φαίνεται ολοφάνερο Βεβαίως έχω ανάγκη και της ταπείνωσης. <Συσχε> <Συσχε> Για πρώτη φορά ναι. Και αυτό ακούγεται δημόσια Μου δίνει τη δυνατότητα πρώτη φορά Παρακαλώ. Γιατί δεν είχα την ευκαιρία Παρακαλώ. Έχω πλέον σαφείς ενδείξει Που δείχνουν μία αλλαγή προσθετικό το θετικό της αγοράς εργασίας Που δείχνουν Μία αλλαγή προσθετικό το θετικό Της αγοράς εργασίας Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το ξέρετε Φαντάζομαι, μας ακούτε από τις αγορές εργασίας, από κάποια μαγαζιά, επιχειρήσεις ή οπουδήποτε αλλού και ξέρετε πολύ καλά, κάνατε τώρα το τεστ, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς να συμπληρώσουμε σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης. Έχεις σαφείς ενδείξει ότι παρατηρούνται θετικές αλλαγές στην αγορά εργασία που αν βγει έξω το κολοσσέο είναι παιδικός σταθμός μπροστά σε αυτά που γίνονται και όπως το λέει εδώ και ο Πάνος έτσι είναι όπως τα λέει ο Βρούτσης απολύουν τα 750 και 800 και προσλαμβάνουν τα 490 μικτά του Βενιζέλου και ζήτω οι προσλήψεις αυτά τα πάρα πολύ ωραία ο Βενιζέλος μια που τον ανέφερα εδώ και τον θυμήθηκε ο Ακροατής με το όνομα Πάνος ο Βενιζέλος απίφθηνε πολύ ισχυρό μήνυμα και πάλι κάποιοι θεωρούν ότι επειδή εμείς έχουμε αίσθηση εθνικού και παραταξιακού καθήκοντος είμαστε και αφελείς και θα έχουμε το μουτζούρι της παράταξης και οι άλλοι θα κάνουν το Ενώ Εννοούσε το Λοβέρδο προφανώς εδώ τη Διαμαντοπούλου παίζονται πάρα πολλά θέματα, δεν το διευκρίνεις αλλά για να το πει ο Βενιζέλος κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ο Τσίπρας εκεί που μίλαγε κάπου χθε στον ήλιο τηλεόραση, είχε πίσω μια καριάτιδα με το ευρώ πάνω στο κεφάλι και που βάλαγε. Ξέρω τι εγώ, ότι είχε τα έχει μπερδέψει και αυτό θα έχει κάνει καπέλο. Κι άκουσα και αυτό τώρα τον ναό του, Κάμπελ, μέχρι τελείω. Ναι, και εγώ Πάρα. δεν τον είχα για τόσο, αλλά πρέπει να είναι τρελό μπουκάκια. Ναι. Μ... <laughs> ναι. Δούλο, τριλός, τον κόβω εγώ δούλο αλλούς, Δούλο αλλούς, και εργόχυρο τον βλέπω τον Αλέξη Ναι, ε, ε Χειροτεχνία στον κομπιούτερ μπροστά Δεν τρέπεσε το τα πρωθυπουργό Ο μέλλοντας <συσίλοι> πρωθυπουργό τραβάει Με το ευρώ στο το κεφάλι της Καριάτης Μα αυτό, αυτό τραβάει <συσίλοι> Και τραβάει δρόμο μακρύ Να σου πω κάτι, Τι... αυτό το κολοτράγωδο το χρησιμοποιείτε. Για πόσο καιρό θα το παίζετε, Πιω <Κι> το. Μα βρήκε η που... τρική μία μεσά στην εγκρατεία. Είναι λίγο σαν όλα τα σκυλιά τη νύχτα, Κάπω έτσι. Ναι, ναι, είναι λίγο σαν να έχει χνοουρία λίγο αυτό. Δεν μου λε μέχρι ποτέ θα το παίζει αυτό το, το, το, το κολοτράγωδο, Μέχρι του χρονού. Μέχρι να αποτυπωθεί στο μυαλό σα, μια και καλή. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σα ταιριάζει Αυτό τα νευρωτικά που βάζει. Τι είναι, Είναι αυτά τα νευρωτικά λέει, που επιλέγει και βάζει. Αυτά που μα αρέσουν. Κεδί καλή... μου ο αγάθωνα είναι ο Έλλην Εσκάπε. Δεν το έχει καταλάβει. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλά. Αποστολή! Ξέρει ποια είναι αγαπημένη ποιες, ποιες. η αγαπημένη πίτσα του Χάνιμπολ Λέκτορ! Ποιο, ποιο! Η αγαπημένη πίτσα του Χάνιμπολ Λέκτορ! Ποια! Η πίτσα Παπαδοπούλου! Χαααααα! <laughs> <laughs> Αντογιά! Έμαθε για τον Περουσκόνη που τον βάλανε φυλακή μία εισαγγελέα στην Πάτρα. Oh. Στην Πάτρα, λέω, στην Ιταλία, ρε παιδί μου. Το ίδιο είναι, απέναντιν. Ναι, έχουνε μορδαφεί αυτοί οι Ιταλοί. Δεν έχουν νόμου για του υπουργού, για του πρωθυπουργού, αυτού που ληστεύουν και του κλείνουν μέσα. Μαλάκια. <Κι> <Κι> Α πάει ο Βενιζόλη να κάνει ένα νόμο περί υπουργών. Ναι, δηλαδή τι έκανε ο άνθρωπο. η Ρούπη και το τράβηξε διο πήπε Αποστολή. Ατί είναι ποινικά κολάσιμη η στην Ιταλία εδώ ο σαμαράς της λέει απλόχερα; έπρεπε να πάει μέσα ο σαμαράς του κάτεργο; Φυλαγμένος είναι όπου φυλακή για δύο τώρα. Ο Βενιζέλος από την άλλη που φτιάχνει και αυτούς τους νόμους; Μα είναι Αν νόμι. δεν πει μια πίπα σε κάθε ομιλία, δεν βγαίνει κουβέντα προς το μάρτυρο. Τον το dress code αυτό που είπε αυτό. Γιατί... Τον dress code, μα είναι δυνατόν να πηγαίνει με τον παπαγάλο στη Βουλή να φοράει παπαγάλο πάνω στην πλούσα του. Γιατί... Με, με τι φουστίτσε αυτέ τι καλοκαιρινέ. Βγάλω τα κυρία μου να χάρει ο κόσμο. Ε, βέβαια, γιατί το, το μυαλό. Τι εννοούσε, το... άλλο, άλλο μήνυμα πήρε. Το λιγούρι ο πρόεδρο ήθελε να πάρει μάτι. Κοίταξε να δείσαι το μυαλό που έχουν αυτοί. Ό,τι και να βάλει, άλλοι το μυαλό του φαντάζεται διάφορα, έτσι. Ανάπι... Α, αυτό, είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αφού έτσι κι αλλιώ φαντάζεται το μυαλό διάφορο. Τι εννοεί διάφορο φαντάζεται. Έτσι. Άρα μπορεί να φαντάζεται διάφορα και στην εξεταστική στην προακριτική. Δηλαδή, καλπάζει η φαντασία του σε όλου του τομεί, ήμουν όλο το ρούχο. Όχι, σε όλου του όμω και τα ψυφίζουν. Αλλά... Εκεί από πέ... τι έχω καταλάβει όταν ψυφίζουν δεν φαντάζονται διάφορα. Βρως, επειδή Εκεί πέ... φαντάζονται άλλοι για αυτού, αυτοί τα κάνουν. Μπράβο. Επειδή αυτό έχει προφορά η χρόνια, έτσι το, το, το, το dress code. τρέσκο, έπε, όταν κάποιο δεν είναι καλλοντημένο, μην παίρνει τα λεφτά που σα δίνει. Α πούμε πά στην εφορία. Έτσι, δεν δεν φορά τα ρούχα καλά. Γιατί η εφορία είναι μια γιορτή, του το κογλήφου. Μη μπαίνε τα λεφτά. Που πέ του, πήγαινε πίσου. Ελά, ανθρώπων, δύσκολα. Για ανθρώπου, τι να μπορεί να αντιθεί που μου ήρθε εδώ πέρα με το ξόπλατο, <laughs> Έξερα να μα δώσει τα λεφτά σου έτσι. Ή α... άντε να αντιθεί κάτι, άντε να αντιθεί πιο προκλητικά, βγάλε κόλο. Ε, βέβαια, πώ θα γίνει. Δεν θα ήθελε να δει, α πούμε, αυτά εκεί τη άκρα δεξιά, τα ακουδικά, να σκάσουν στη βουλή με ψηλοτάκουνο και ξόπλατο. Αυτά τα κάνει στον καθρέφτη μπροστά, δεν γίνεται έτσι έξω. Μα κακώ, γι' αυτό έβαλε χέρι ο πρόεδρο. Δεν θα ήθελε να δει το λαφαζάνι με κραγιόν, μνιούλ παπούτσι και στράπλε σε φόρεμα και να έχει ο λαφαζάνι στο όπλο ε, στην Καλτσοδέτα πάνω. Ε. Πολύ Τζέσκα Ράμπιντ, τον Δεν πειράζει. Πολύ βρώμικο μυαλό, Έχω βρώμικο μυαλό. Οι άλλοι έχουν βρώμικη ψυχή και βρώμικη υπογραφή. Εγώ το μυαλό το δικό μου είναι το πρόβλημα. Ο, ο Μημαράκη όλε αυτέ τι αλλαγέ τις, τις κάνει σαν ε, σεμνός Α πούμε. Λίγα Ξέχα Ότι η σεμνότητα είναι στο ρούχο. Αν είσαι ξέκορο στο μυαλό και στην ψυχή και στην πολιτική σκέψη, δεν σώνονται με το ρούχο. Άστο. Εδώ λοιπόν βλέπω. Και βλέπω ότι το 2014 την αλλεργία να αποκλιμακώνεται. Να, να, καλά, εδώ φαίνεται ολοπάνερο. Άμα το πει το Φλιτζάνι, δεν κάνει ποτέ λάθος, το έχουμε τσεκαρισμένο και από το Βρούτσι και από τη Βασιλιάδου. Και αν δεν εμπιστεύετε το Βρούτσι, δεν εμπιστεύεστε. Το Βρούτζι, τη Βασιλιάδου δεν μπορεί κανεί να την αμφισβητήσει. Τώρα θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στην Ηλίου αλλά πρέπει να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. τη Λευτεριά θα τη φέρουμε που λέει ο Λόγος. Ε, τι γίνεται σήμερα λοιπόν είναι μια εκδήλωση στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης με τίτλο Ηλίουπολη της Κατοχής και της Αντίστασης τώρα γιατί την χαρακτηρίζουμε εμεί εδώ ιδιαίτερη διότι για πρώτη φορά θα βγουν ύστερα από έρευνα και από μαρτυρίες ανθρώπων που τα έχουν ζήσει εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια του 40 και του 45 και λίγο εκεί μέχρι να η Ελλάδα Θα βγουν κάποια στοιχεία που δεν τα ξέρουν ούτε και οι ντόπιοι, δεν τα ξέραμε ούτε και εμεί, παρόλο που τα ψάχναμε. Ε, θα σα πω έτσι δύο-τρία παραδείγματα. Αφορούν του ηλιοπολίτε, αλλά αφορούν και όλου όσου περνάνε από εκεί. Για παράδειγμα, ότι υπήρχε νοσοκομείο του Ελλά στην περιοχή, εκεί που τώρα είναι ένα ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο μάλιστα έχουν γεννηθεί και κάποιοι ηλιοπολίτε, και στα υπόγεια του ήταν φυλακή του Ελλά για του τάγματα ασφαλεί τη εποχή. Ότι υπάρχει, θα είναι και σήμερα στην εκδήλωση, γραμματέα τη ΕΠών. Η Λιούπολης τότε που ήταν και το χωνί τη οργάνωση και μετέδιδε τα νέα. Ε, θα αποκαλυφθεί πώ δολοφονήθηκε ο τότε γραμματέα τη κομματική οργάνωση του ΚΚΕ με το προσωνύμιο Μαύρο, πώ ακριβώ τον έφαγαν οι τάγματα και έχει μια αξία όλα αυτά. Γίνονται βεβαίω και σε άλλε περιοχέ. Αλλά να περνάει κάποιο από το συγκεκριμένο δρόμο, από τη συγκεκριμένη γωνία και να ξέρει ότι εδώ κάποτε έχει συμβεί αυτό το περιστατικό. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, 7 ώρα. Στο Μουσείο Εθνική Αντίσταση στην Ηλιούπολη, είναι ακριβώ κάτω από την κεντρική πλατεία. Μαρίνο, Αντίπα και Σοφοκλή, Ναι, και Σοφοκλή και Ελευθερίου, έτσι και άλλω ένα τρίγωνο είναι εκεί. Βενιζέλου, γιατί έχουμε πολλού Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Οι ντόπιοι και όλοι οι υπόλοιποι, όποιο θέλει να έρθει να παρακολουθήσει τι ακριβώ συνέβαινε κάποτε. Και σε αυτά τα βήματα, τα τότε, τα ένδοξα, μπα και θελήσουν και οι τωρινοί να κάνουν τα, την ίδια περπατησιά. Έλα το λέει. Τα οικονομικά μου έχω πλεόνασμα. Δεν πληρώνω τίποτα, ούτε νίκιο, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα. Έτσι κάνει και η κυβέρνησή μας και μετά λέει πλέον πλεονάσμα. Το βρήκες και για τα δικά σου το προσωπικά. Ε, λοιπόν, συνεχής έτσι. Έγινε για εγώ. Μέχρι το 2014 θα έχει βγει και από την κρίση. Ξέχασα να σου το πω. Έρχεται ανάπτυξη στο σπιτικό σου. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, Αν χτυπήσει, άνοιξε. Μόλις τώρα άκουσα κάτι που είπε για τα λιοντάρια. Ναι. Ήρα <σίλω> να ξεπλύνω την τροπή. Είμαι εγώ λιοντάρη. Και τι, ότι κάνεις καλό σεξ, να μας δείξεις. Θέλουμε αποδείξεις. Το λέω. Πίδα μας λιοντάρι, πίδα μας λιοντάρι. Λοιπόν, εγώ που λέω τώρα ότι κάνω καλό σεξ, σωστά. Τι κάνεις? Λέω ότι κάνω καλό σεξ, σωστά. Αρέσουν αυτά, αυτά του Λέοντα που είναι έτσι άπλας. Πες είμαι ο Lion King του σεξ. Πες το. Εδώ άλλο και είναι πρωθυπουργό, γραφε, ναι. Τι είναι? Εδώ άλλο και είναι ότι είναι πρωθυπουργό. Σωστό κι αυτό, να μπεις ότι καλάς καλά. Πες το. Ναι καλησπέρα από Καλησπέρα ναι Τι κάνετε, απ' το Χρήστο περνώ Απ' το Χρήστο Ναι ναι Α Καλησπέρα, μου είχε πει ότι θα πάρετε. Ναι, ναι, είχα, ε, μου, ε, πήρε, μου είπε ότι ε, για τα ντόνατζ, ότι έχετε ένα πολύ. Δεν σα άκουσα, λίγο κόπικι γραμμή, πείτε ναι, μου. Ε, είμαι έξω κι εγώ για αυτό τώρα, δεν ακούγεται. Για, για, για τα ντόνατζ πήραμε το θάνο λίγο. Με εγώ κολεκιθά. Για τα ντόνατζ, ναι. ναι. Αυτά τι τι τα στρογγυλάκια, τα πηγαίνει Ναι, μπράβο, τι κάνει, θα πω στο λίγα λε. Καλά, φιλε. Ωραία. Θε κάτι, θέλω να σε βοηθήσει σε κάτι. Να σε ενημερώσω για κάτι. Εσύ το μαγαζί. Ναι, ναι. Θέλω να ανοίξω κι εγώ μαγαζί. Ναι, ν. Ν <laughs> Με ντόνατ μέσα. <laughs> Ήθελα να μου πει, εγώ θέλω να λανσάρω νέε γεύσει. Γιατί έχει εμείς ο τόπο ντόνατ <laughs> δηλαδή κάτι καινούριο. Βαριέται και ο κόσμο να κάνω τη διαφορά. Θέλω να κάνω μπαμ στην Αθήνα, να γίνω το talk of the town. <laughs> θέλω να λανσάρω ντόνατ τζατζίκι. <laughs> Έχουμε. <laughs> θέλω να βάλω τρία καινούρια ντόνατ τζατζίκι, ντόνατ παστούρμα και ντόνατ ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ένα μεγάλο. <laughs> Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύω. Αυτό επιτρία πρέπει να το πάρει σε μεγάλο. Επιτρία, επιτρία θα συνδέονται με κορδονάκι. Σωστό, σαν πολύ. θα είναι, ή σαν εκείνο το σεξτοϊ, ξέρει. <laughs> με τι μπίλε. Ναι. <laughs> Ανάπτυξη, ανα... αυτό το τρώ και σώνεσαι. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα κατάλαβα ποιε <laughs> <laughs> <laughs> <το σώσος. laughs> είναι. Τι λέει σε μεγάλο, θα πει, ωραίο. Ναι. Δεν είναι τρία δευτερόλεπτα. Πώ δεν είναι. Πώ δεν Είναι. Άμα είναι, για πες μου στη Ρόδο, ποιο σταθμός υπάρχει Στη Ρόδο, μισό λεπτό να δω, πύρω Έχω ρέθιμνο να ρο, σας ενδιαφέρει το ρέθιμνο, κοντά είναι Α, πα, πα, που έπεσα, στην κατεμιά ήταν Αλλιώς στη Ρόδο έχω το κολοσσός FM Ήταν αδύσκαλος είναι ο κολοσσός FM Ο κολοσσός, αλλά... συντονίσου. Να φοβάσαι το κολοσσό Καλέ γιατί, κολοσσός <laughs> FM, δύο λέξεις, <laughs> η δεύτερη είναι σος Δεν τι θα Ναι, ναι. Κολλω SOS μπορώ να πω. Ε, 89 και 2. 89. Ρώτα με και για την κεφαλονιά τι έχω. Ρώτα με για την κεφαλονιά. Ω, κυρίως πω για τη Σάμμο να μου πεις τι Για τη Σάμμο δεν έχω, αλλά ρώτα... Α, έχω. Έχω Σάμμο. Σάμμο σε FM 97 yeah. και 3. Ρώτα με για την κεφαλονιά. Ρώτα με για την κεφαλονιά. Τι λένε Πε μου Κεφαλονιά Άκου κεφαλονιά έχω θα στο πάπα από μου Ζιζάνιο FM Τι είναι εκεί παρακαλώ Παρακαλώ εμείς είμαστε Ναι όσο η δημοκρατία σας επιτρέπει να μιλάτε έτσι Για λίγο ακόμα Ναι. Ναι Ναι παρακαλώ Όσο η δημοκρατία σας επιτρέπει να μιλάτε έτσι... Για λίγο ακόμα. Δεν πρόκειται να φτάσουμε ούτε συγκορφή στις χουκουβάουνες. Για είστε. Πιέτε. Για είστε, Βλαχάρα, Είτε, τι κουκουβάουνε είστε και τις τζιτζιφιές. Βλαχάρα χουντουσαμαρικιά.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 Αν ξεπεράσετε το πρώτο επίπεδο αστείου που είναι ο Βρούτση και με αυτά που λέει, το δεύτερο επίπεδο είναι το παρακαλώ του Γιώργου Αυτιά, που πετάγεται συνεχώ εκεί και ξέρει ότι βγάζει είδηση εκείνη την ώρα. Εκεί υπάρχει αυτή η ένταση του δημοσιογράφου που εξασφαλίζει την είδηση από το στόμα του Υπουργού. Ο Υπουργό είναι ένα σοβαρό τύπο εκεί που πασχίζει για το καλό όλων μα και λέει αυτά που λέει και ακούμε εδώ κάθε μέρα από όλου αυτού που είναι υπουργοί σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση και στιγμή. Ε, μια πιο ψύχρεμη φωνή τώρα από το χώρο τη Εκκλησίας για τα μεταναστευτικά, επειδή και το αντιρατσιστικό παίζει αυτέ τι μέρε και θα συζητηθεί και το απόγευμα στου τρει ηγέτε κτλ. Είναι ο Μητροπολίτη Χρυσότομο, πρώην Ζακίνθου, τώρα είναι δοδόνη. Τον είδα το πρωί του Σαβββάτου εκεί στο Μέγκα. Δεν είχαμε καταλάβει εδώ σε εκπομπή ότι έχει φύγει από τη Ζάκινθου. Έχει μια άλλη θέση, δεν ξέρω αν είναι τυπική, ουσιαστική, δεν έχει σημασία. Μιλάει, τον θυμόμαστε όλοι ω Μητροπολίτη Ζακίνθου. Μιλάει και αναφέρει κάποια παραδείγματα σε σχέση με τον χειρισμό των μεταναστών. Εγώ έζησα στο Σινά. Στο Σινά μας φύλαγαν οι Βεδουίνοι. Οι Βεδουίνοι είναι μουσουλμάνοι. Οι Βεδουίνοι χρειαζόντουσαν τζαμί. Και η μονή τους έκανε τζαμί μέσα στο μοναστήρι. Όχι έξω, μέσα. Άρα Άρα το πότε είναι έγινε δυνατόν αυτό. Πότε έγινε να ολιδωρούμε τους ανθρώπους που κάνουν προσευχή έξω από το πανεπιστήμιο αφού δεν έχουν που να πάνε αλλού. Είχε ενδιαφέρουσε απόψει και μάλιστα όταν τη συγκρίνεις με τον επίση Άγιο ε, Μητροπολίτη Καλαυρύτων και κανένα δυο ακόμη έτσι φασιστό Μητροπολίτες, ε, έχει μια αξία να ακούγεται και ο σοβαρό λόγος από την πλευρά της Εκκλησίας και κυρίω ο χριστιανικός λόγος από την πλευρά της Εκκλησίας και ο λογικός εδώ που έχουμε φτάσει, ο λογικός λόγος, πλεονασμός αλλά χρειάζεται που και πού για να συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Όλα αυτά συμβαίνουν σε καθεστώ δημοκρατία. Μην τα ξεχνάμε, διότι έχουμε δημοκρατία, μάλιστα έχουμε και νέα δημοκρατία. Αυτό είναι λεπτομέρεια, αλλά το βασικό είναι ότι έχουμε δημοκρατία. Αυτή η ιστορία με την Τρόικα που συνδέεται. με το, το πώ έχουμε. Τι, τι σημαίνει στο μυαλό του καθενό η να. Τρόικα. Συνδέεται άμεσα με το πόσο δυνατή και ικανοί ήταν και η δημοκρατία μα και οι δημοκρατικοί μα θεσμοί και η διοίκησή μα για να υποστηρίξουν αυτή τη δημοκρατία. Θεωρώ ότι υπήρξαν πολλές στιγμές και ναι. πολλά πράγματα που προσέβαλαν την ελληνική δημοκρατία το ότι ψηφίστηκαν θυμάμαι σε 18 μήνες 240 νόμοι κ. Κοτάκη αυτό δεν είναι δημοκρατία το ότι ψηφίζονται νόμοι 200 σελίδων και έχουν οι βουλευτές τη δυνατότητα τρεις μέρες αυτό δεν είναι δημοκρατία αυτό είναι αλήθεια και το έχουμε υποστεί δεν γινόταν διαφορετικά το κάναμε Όμω αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Θεωρώ ότι οι πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Μάλιστα. Την υπηρέτησε όμω μια χαρά τη μη δημοκρατία η Αναδημαντοπούλου και τότε δεν έλεγε τίποτα απολύτω. Το αντίθετο. Ήταν από τι πιο σκληρέ υποστηρίκτριε του μνημονίου και τη μη δημοκρατία που τώρα έρχεται ε, στο πλαίσιο τη ταπείνωση να μα πει αυτά τα πολύ ωραία πρωτότυπα που λέει. Όπω σα είχαμε πει το Φλεβάρι, θα φτιάχναμε ένα CD, μια συλλογή αντιφασιστικών τραγουδιών. Ε, απευθυνθήκαμε σε καλλιτέχνε, απευθύνθηκαν και αυτοί σε εμά. Ευωδόθηκε η προσπάθεια, μπορεί να το αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ έχουμε ρυθμού ελληνοφρένεια μαζί με του κολεκτίβα. Το συγκρότημα του έχουμε παρουσιάσει κάνα δύο φορέ. Έχουμε φτιάξει τη συλλογή και είμαστε στην ευχάριστη θέση από σήμερα και κάθε μέρα να παίζουμε ένα τραγούδι από αυτή τη συλλογή. Κάποια στιγμή θα πάρει και μορφή είναι κάτι τύπικο οικονομικο-τεχνικές διαδικασίες δεν θα σας αφορούν εσάς ούτε και εμά, οι το τρέχουν εμείς εδώ είμαστε για να ακούμε τα τραγούδια τα αντιφασιστικά που μας έχουν στείλει το πρώτο σήμερα έχει τίτλο «Μετανάστης» τη μουσική την έχει γράψει ο Γιώργος Σαετόπουλος τραγουδάει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης οι φωνές που θα ακούσετε μέσα των οικονομικών μεταναστών Μέσα στο τραγούδι και στην αρχή είναι από το Σχολείο Μεταναστών Οδυσσέα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι με τη βοήθεια του καθηγητή του, του κ. Τσούμα, ακούσαν το τραγούδι και είπαν και στη γλώσσα του για την πατρίδα του. Είναι ένα από το Αφγανιστάν, από τη Βοσνία, από τη Ρουμανία, από την Αρμενία, από το Πακιστάν, τη Ρωσία, έχουμε και Ρώσο και την Ισπανία βεβαίω δεν λείποτε ο Ισπανό Δημήτρη Ζερβουδάκη, τραγούδι με τίτλο Μετανάστη concredte diferente tenemos que enseñar aprender hasta que la nacionalidad no nos represente apopiasgista mari frefi que se do micropuli di mano metanastis apopiasgista mari frefi que se do micropuli di Να ταξιδεύεις με κορμί Που χουρελιάσαν οι ανέμοι <συριακά> Να μαστιγώνουν την ψυχή σου Κακή και άδικη <συριακά> Μέσα σε τρίμες <συριακά> σε λαγούνια <συριακά> Μέσα στο <συριακά> χώμα <συριακά> Να χωρέσει <συριακά> τη ζωή σου Και να θυμάσαι <συριακά> μια πατρίδα <συριακά> Που ίσως ποτέ <συριακά> Δεν ξαναδεί <συριακά> Από πια στις τα μέρη Βρέθηκες εδώ μικρόπου. Φανάρια τη ζωή, του υπονόμου στα σαπιοκάραβα του πόνου. Λαθρέο ποντικό. Να αναρωτιέσαι αν περνά προ τα του ασυνόμου. Αν θα γυρίσει την πατρίδα, αν θα γυρίσει την πατρίδα ζωντανό. Από πια κλειστά μέρη, βρέθηκε εδώ μικρό πουλί. Dzień dobry, da A po cześć, Πρώτο από τα αρκετά τραγούδια που θα μπουν στη συλλογή που έχει φτιάξει η Ελληνοφρένα μαζί με του κολεκτήβα με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πατάει λίγο στα ζητήματα και τα αιτήματα του καιρού. Αντιφασιστικό περιεχόμενο, έτσι το θέλησαμε. Ακούσατε εδώ το Μετανάστη. Στίχη μουσική Γιώργο Αετόπλου και ερμηνεία Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον ξέρουμε από τα παλιά. Και από επίση καλά τραγούδια. Φτάνουμε εδώ προ το τέλο, σιγά σιγά. Έχουμε το λαό. Όλοι πηγαίνει στο μαγαζί, στο Γιάννη Παπαδόπλου. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Το μεγαλύτερο κακό του ανθρώπου είναι φίλε, η συνήθεια. Και αυτό το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί. Η συνήθεια, φίλε. Ζούσα τρία χρόνια στον Καναδά. Όταν πρωτοήλθε. στον καναπέ, τη μάνας σου, επειδή δεν έχεις τα πληρώσει νίκη. Έμοιαζε. καναπές Καναδά. Τι είναι, μια κρίση δρόμο, ένα σαμάρα κάτι. Και ο Καναπέ, ρε. τρία χρόνια σου λέω στον Καναδά. Μόλι γύρισα εδώ πέρα, έπαθε ένα πολιτισμικό σοκ. Είδα τη φτώχεια, είδα πως ζει κόσμο, ξέρει τα Έτσι. Τα... Έτσι. τα πάντα φίλε, συνηθίζονται. Ακόμα και η πίνα και ο μαύρο που την έχει να Η Αφρική συνηθίζεται να πεινάει. Γι' αυτό δεν ξυπνάει ο Έλληνα. Γι' αυτό παραμένει ζώο και θα παραμείνει για πάντα ζώο. Και άμα περιμένετε εσείς για αλλαγές όπως λέει ο Θήμιος, που συμφωνώ μαζί του, δεν έρχονται ρε φίλε τόσο εύκολα. Συνήθεια. Συνηθίζεις να πεινά, συνηθίζει να είσαι φτωχός, τα πάντα είναι μια συνήθεια. Έλα ρε γεια σου, Άντε πάλι, τι θες? Η μισθωτή εργασία δημιουργεί μόνο το κεφάλαιο. Δηλαδή εκείνη τη μορφή διοκτησία που εκμεταλλεύεται ακριβώ τη μισθωτή εργασία. Άντε πάλι. Ναι, όχι. Ένα σου πω, πέραν τη πλαγασό, έχει διαβάσει εραίτε, το μανιφέστο του κομμούρι. Να διαβάσω, παιδί μου, το Μάρξ. Το Μάρξ δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Το Μάρξ μου τον έλεγε η μάνα μου για να νούρισμα στην κούνια. <laughs> Καλά. Με κοίμησε, με ξύπα και με Μάρξ. Έλα πω. Το παραμύθι με την Αλεπού και τον Τζιτζίκη δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ποιο ωραίο! Το παραμύθι με την Αλεπού και τον Τζιτζίκη. Τι σχέση έχει το Αλεπού με τον Τζιτζίκη. Ξέρω το παιδί μου το... το... γιατί υπάρχει παραμύθι με Αλεπού και τον είναι δυνατόν τι σχέση έχουνε. Πάω καλά! Ξέχασε και αυτό που ήθελα να σου πω. Έλα για να σε πάρει άλλο. Ε, ναι, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Τι σχέση έχει ο αρχαιοελληνικό πολιτισμό, ο χριστιανισμό και ο ναζισμό. Του ενώνει ο Άδωνη, όχι, τι. Μήπω η Χρυσή Αυγή. Α, μπορεί. Είναι κεφαλαίο Σημαίνει ότι η θέση μου στα πλαίσια της παραγωγής Δεν είναι αμυγος προσωπική αλλά κοινωνική Το κεφάλαιο αποτελεί κοινό προϊόν Και μπορεί να τεθεί σε κίνηση μόνο αν συμπράξουν πολλά Σε τελευταία μάλιστα ανάλυση όλα τα μέλη της κοινωνίας Άρα το κεφάλαιο δεν είναι δύναμη προσωπική αλλά κοινωνική Ανατριχιαστικό βιβλίο αυτό Ωρε π***ε έμαθες τώρα το Μάρξ και να την πληρώσουμε εμεί που το ξέραμε <Ριλίδι> Στο το θύμιο τεσσάρι μα έδωσε η Ιρλανδία στην Eurovision. Μα θυμόμαστε που ο Σαμαράς Κάρτη κολοτρίβεται <ΚΚΚΚ> με το γελίο των Ιρλανδών. <ΚΚΚΚ> Το γκένι από το South Park. Ναι, δεν βούλευε σε αποστολή. Ο Σαμαράς είχε δάσκαλο τον Πολίδορα. Τον έχει μάθει πάρα πολλά ρε Δηλαδή τι του μάθαινε αυτά. Δεν τον έχει κάνει όμως σαν κι εκείνον. Δηλαδή είναι σε καλό δρόμο αλλά δεν έχει φτάσει επίπεδο βήρωνα. Αρχαία τραγωδία τον μάθαινε για αρχαία προδοσία. Αυτό έθεναν από το αποστολή μου. Σύγχρονη προδοσία του Σαμαρά είναι σύγχρονη προδοσία. Δεν έχει αρχαία. αρχα Τα έχετε βάλει με τον καημένο τον κουβέλη. Ο άνθρωπος είναι χαζός. Θέλει να μας πεις δηλαδή ότι ο κουβέλης Συνεργάζεται και κάνει αυτά που λέγατε. Δεν τρέπεστε στην ρε. Κούβελη είναι καλό παιδί, ρε. Ρε Αποστολή. Παιδί δεν τον λε. Καλό τον λε. Καλό θείο να σου φέρνει καμιά λαμπάδα το Πάσχα, γενονό. Διασκέψου όμω κάτι, ρε Αποστολή. Τέτοια πράγματα. Καλό για καμιά επίσκεψη. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή να πα μια τουρνέ σε ένα καπή και να του φίξει το χέρι περνώντα, πηγαίνοντα για τη γιαγιά μπ. σου. Μπρώβο, Αποστολή. Αποστολή το λεμό να του φίξει. Περντεύει το χέρι με το λεμό. Κάτριν. Διασκέψου κάτι, ρε Αποστολή. Όλη αυτή η γενιά Περάσαμε. Κύφω, περάσαμε πανούκλα. Δεν γιό α... και, και ο πρόεδρο μακάλ. Και δεν καταλάβαινε Χριστό. Αυτό έχει σημασία. Ναι, ρε, φίλοι, σημασία δεν έχει περάσει. Συνολικά, <συσιαί> έχει την καταλάβαινε <συσιαί> από τον περάσει. Συντάμε τα αποστολή θα τα ρωτάματα τα βγάλουν. Και εγώ 64 από την Παναγική του. Μα κόψανε τώρα μαφωσα το πάνω. Πανούκλα να μα είπαγε 3000 3.0 κόσμο από Δεν θα πέθανε μέρα από Πανούκλα να μα είπατε γιατί φώναξε στην κλινική από την Παναγαϊκού μα τα λέγαν εγωνή μα. Εμεί τώρα δεν εξήρθα να πάρουμε σύνταξι και πεζάμε σαν τα κουτάκια. Και αυτοί ακόμα δε και δεν και συλλογικά από Ποιο τούνε! Ακόμα και το βλέπει τούνελ. Εμείς δεν το να οι νέοι, από την του. Εμεί τα 65 πάω. Θα κατεύω, και σώζω, Δεν είναι δυνατό, δε,